Νομίζω ότι για την κοινωνική δικαιοσύνη αυτή η κυβέρνηση φημίζεται. Βέβαια. Νομίζω ότι για την κοινωνική δικαιοσύνη αυτή η κυβέρνηση φημίζεται. Η φήμη τη ΔΕ έχει ξεπεράσει τα στενά όρια του ελληνικού κράτου. Όλοι στον κόσμο μιλούν για την ε, κοινωνική δικαιοσύνη αυτή τη κυβέρνηση. Είναι ο κύριο Ταϊκούρα, υπουργό οικονομικών. Τα έλεγε σήμερα το πρωί αυτά στον αντένα, Είπε κι άλλα δηλαδή, αλλά κατέληξε εκεί ότι φημίζεται η ελληνική κυβέρνηση για την κοινωνική τη δικαιοσύνη. Λε τι λέξει, τη φράση, περιγράφει τη λέξη μόνη τη, δικαιοσύνη η κοινωνική δικαιοσύνη. Σου στον στο νου, κατευθείαν η ελληνική κυβέρνηση και όλα αυτά. Πού κάνει αυτό ήταν η κατάληξη της πρότασης, γιατί τον ρώτησε ο Γιώργο Παπαδάκης κάτι. Πρώτα απ' όλα στο αν είναι αρκετά ή δεν είναι αρκετά τα μέτρα θα μπορούσουμε Πότε δεν θα είναι αρκετά. Έτσι. Πότε δεν θα είναι αρκετά. Όσα και να δώσει μια πολιτεία θα έχεστε... Αρκεί δεν ακ... θα δώσει δίκαια. Νομίζω ότι, γιατί, νομίζω ότι για την κοινωνική δικαιοσύνη αυτή η κυβέρνηση φημίζεται ότι τα δίνει με κοινωνικό πρόσφαρο. Ο κύριο Αυγενό Μαιστρέλλη. Πώ θα βγάζει πέρα κύριο Μαιστήρι. Επέροχα, <laughs> την απόω. Ο κύριο λοιπόν αυδιαρινό Μαϊστρέλης είναι στο άλλο παράθυρο στον αντένα από τη Θεσσαλονίκη Κάνικο Θεσσαλονίκη. Και κάνανε αυτό το γνωστό, δηλαδή βάλαν τον υπουργό του κύριο Σταϊκούρα στο ένα παράθυρο και τον κύριο Μαϊστρέλη τον αυγιρινό στο άλλο παράθυρο να λέει πώ τα βγάζει πέρα ο πολίτη. Γιατί λίγο πριν έχει παρουσιάσει μια εικόνα συμφωνία πάντα με του δίκτε. Του επίσημου, γιατί αυτού βλέπει ένα υπουργό, την είχε παρουσιάσει ψηλοκαλή. Ναι, σε όλη την Ευρώπη γίνονται διάφορα, αλλά εδώ είμαστε καλύτερα σε κάποια θέματα και φημιζόμαστε άλλωστε και για την κοινωνική μα δικαιοσύνη. Και ήρθε η σειρά του κ. Μαϊστρέλη να πει και αυτό από τη μεριά του πολίτη, όλων μα δηλαδή, πόσο όμορφα περνάει. Να πω ότι από 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και γενικά στα, στα είδη διατροφή, δεν μιλάω για τα είδη καθαριότητα. Από τα 600 ευρώ πήγαμε στα 800. Πα -πα -πα -πα. Να πω ότι στο ηλεκτρικό ρεύμα από 100 ευρώ πήγαμε στα 200. Πα -πα -πα -πα. Να πω για το νερό που από 70 ευρώ πήγαμε στα 140. Πα -πα -πα -πα. Δεν βγαίνω κύριε Παπαδάκη. Θα αναγκαστώ να αφήσω το νερό για, την επόμενη, για τον επόμενο μήνα. Θα αναγκαστώ να αφήσω το ρεύμα για τον επόμενο μήνα. Θα πάω να ξανακάνω ε, διακανονισμό για τον Έμφυα. Και, και προσέξτε, παρόλα που άνοιξαν δύο μέρε και κατέθεσα τα χρήματα στον Έφυα, δεν, το, δεν δέχτηκαν τον διακανονισμό και τώρα πάλι πρέπει να ξανακάνουν διακανονισμό. Ε, δεν βγαίνει. <Τι> να, αυτά τα μίζα τώρα μεσημεριάτικα θα μπορούσαν να λείπουν. Δεν χρειάζεται, δεν βγαίνει μια οικογένεια. Υπάρχουν 15.000 χιλιάδε οικογένειε, εκατομμύρια οικογένειε που βγαίνουν. Τώρα πρέπει να ρίξουμε τα φώτα σε αυτή τη μια οικογένεια που δεν βγαίνει και περιγράφει ο άνθρωπο τι κάνει με το ρεύμα, με το νερό. με όλους τους άλλους λογαριασμούς, στο σούπερ μάρκετ. Μιζέργιες είναι αυτές, μιζέργιες. Εν πάση περιπτώσει, τα ακούγει αυτά ο κύριο Στάικούρας και κάποια στιγμή έπρεπε, έπρεπε να του απαντήσει. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σέβομαι, αναγνωρίζω... Και συμφωνώ μαζί σας ότι έχει αυξηθεί το κόστος της καθημερινότητάς σας. Έρχεται η πολιτεία και προσπαθεί σε μια, επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρη εξωγενή κρίση. Σίγουρα τα χρήματα στο πορτοφόλι σας θα είναι λιγότερα το επόμενο διάστημα από ότι ήταν πριν από ένα χρόνο. Σίγουρα τα χρήματα στο πορτοφόλι σα θα είναι λιγότερα το επόμενο διάστημα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Σε ευχαριστώ Παναγία. Τον φώτισε τον άνθρωπο και όλου εμά. Άρχισε να του λέει στην αρχή: Ναι, ευγενέστε του κύριο κ. Σταϊκούρα. Σα ευχαριστώ που τα είπατε. Έχουμε κάνει αυτά. Σα έχουμε μειώσει τον έμφυα. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Ο πόλεμο, δεν φταίμε εμεί, εξωγενεί παράγοντες κτλ. Και, και, και κατέληξε, το τρέξαμε λίγο, ότι τα χρήματα του χρόνου θα είναι λιγότερα. Και φέτο θα είναι λιγότερα. Πώ θα το άκουσε τώρα αυτό ο άνθρωπο που ήδη κόβει και ήδη του έχουν αυξηθεί όλα προ τα πάνω. Πολύ αισιόδοξο θα του φάνηκε όταν του είπε ότι του χρόνου θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα στα οικονομικά. Ενώ οι δείκτε όλοι λένε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί με του δείκτε κινούνται και αυτού χρησιμοποιούν συνεχώ. Να τα αφήσουμε όλα αυτά. Πάμε σε έναν εργαζόμενο, ο οποίο έχει δουλειά, πηγαίνει στη δουλειά ε, κάθε μέρα από πολύ πρωί, είναι άξιο, είναι άριστο. Αλλά θα μα μιλήσει για τη δουλειά του. Καταρχά, μαθαίνει στη δουλειά μα, όπω και στη δική σου δουλειά, ότι πρέπει να δέξει την κριτική. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική και κακοπροαίρετη. Είναι μέρο τη της δουλειά. Και κυρίω δεν πρέπει να σε χαλάει πολύ. Είναι ο Κυριάκο Είχε πάει χτες στο σφαίρα του ραδιοφωνικού σταθμού, στην εκπομπή του Αρναούτο, και εκεί λοιπόν μίλησε για τη δουλειά. Η δουλειά που κάνει. Πρωθυπουργό, πολιτικό, λογικό, τον βλέπει δουλειά. Και σε αυτή τη δουλειά λοιπόν πρέπει να μαθαίνεις την κριτική, να ανέχεσαι πράγματα, επειδή υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα πώς πρέπει να τοποθετούμαστε με τη κοσμιότητα, με τη ευπρέπεια, με τη τσογλανισμούς απέναντι στους πρωθυπουργούς, πολιτικούς, τα λαϊκά συνθήματα, τα πολιτικά επιχειρήματα που είναι μια άλλη κατηγορία, ένα άλλο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν εδώ ακούσαμε ότι το έχει πάρει απόφαση, διάλεξα αυτή τη δουλειά, Με, αυτό το, με αυτή την προπόθεση και ξέρει αντέχει στην κριτική. Μάλιστα ε, ακούει και κάτι πολύ συγκεκριμένα ε, όσο βρίσκεται και όσο κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν σου κρύβω ότι μπορείς να... Το ανεχλύει, μπορεί να εκπαιδάνε με ενοχλεί, μπορεί να αναχωρεί καστοτρών τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δυστυχώ είναι το τίμημα το οποίο πρέπει να, ε, να πληρώσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα μια κριτική την οποία εγώ την, την ακούω, νομίζω ότι σε ένα βαθμό. Ε, είναι άλλοι. που του λέω: ότι να δει, επειδή αυτό μπορεί να έρχεται από μια πολιτική οικογένεια, μπορεί να είναι ευκατάστατο, έχει Δεν με καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τον Το πόνο τον... Κάνω μεγάλη προσπάθεια mm. να αποδείξω μέσα από τι πολιτικέ μα ότι πρωτίστω στρεφόμαστε στου πιο αδύναμου και σε αυτού που έχουν. μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι μια συνεχής αυτή διαδικασία να προσπαθείς να καταλαβαίνεις τις δυσκολίες του, του άλλου αν εσύ ο ίδιος δεν τις έχεις περάσει ιδιωτικά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί να το κρύψουμε. <χι> είναι μια συνεχής, όπως είπε, διαδικασία και προσπάθεια να καταλάβει τις ανάγκες του άλλου. Ελάτε λίγο στη θέση του πόσο δύσκολο είναι αυτό Πόσο δύσκολο να καταλάβει τώρα τον κύριο που ακούσαμε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη, που εκεί που έδινε για σούπερ μάρκετ 600, δίνει 800, τα 200 παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν καν τι σημαίνει 600 για σούπερ μάρκετ, τι σημαίνει 800 για σούπερ μάρκετ και τι σημαίνουν τα 200 ευρώ παραπάνω για σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν όριο σε αυτά. Μπορούν να είναι και 5.000 στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να είναι και 10.000, μπορεί να είναι και 50 ευρώ. Το ίδιο του είναι. Δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφορά. Και εδώ ακούσαμε περιγράφοντα τη δουλειά του. Να μα λέει πόσο δύσκολο και τι προσπάθεια χρειάζεται για να καταλάβει τον άλλον, γιατί ο ίδιο δεν έχει λόγο καταγωγή. Ναι, ε, είναι ευκατάστατο, όπω δήλωσε, λόγο καταγωγή, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Το καλό είναι ότι η κυβέρνηση με τι πολιτικέ τη είναι δίπλα στου πολίτε και στο κομβικό θέμα τη οικονομία, τη εξοικονόμηση ενέργεια, έχει επιστρατεύσει τον κύριο Νικολάκη, που είναι υπάλληλο του Υπουργείου και παίρνει τηλέφωνα του πολίτε νυχθημερών για να του ενημερώσει. Не. Не, Ανδρέα Νικολακάκη ονομάζομαι. Παίρνω από το Υπουργείο Ενέργεια. Ενημερώνουμε ε, τον κόσμο για μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια. Είστε παντρεμένοι, η γυναίκα σα είναι εκεί να σα μιλήσω από το... Με παίρνετε από το Υπουργείο Ενέργεια. Να σα μιλήσω για το σίδερο. Σιδερώνετε εσεί, η γυναίκα σα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν λεπτό. Μάλιστα. Χωρίστε, Α, νόμιζα ότι θα με συνδέσετε με τη γυναίκα σα. Okay. Συγκεκριμένα για το σίδερο, για να μην χαλάμε τζάμπα ρεύμα, Περισσότερα ρούχα, καλό είναι να μην τα σιδερώνουμε. Δηλαδή πετσέτες, όβρακα, φανέλες, μπλουζάκια κτλ. Δεν χρειάζονται σιδερόματα. Πετάμε έτσι όπως είναι στην τουλάπα. Ευχαριστώ. σωστά. Τώρα παντελόνια που κάμισσα φορέματα και τα λοιπά, αν τα σιδερώσουμε τα κάνουμε πολύ σύντομα όσα βλέπει η πεθερά που λέμε έτσι ναι, ναι. και ειδικά στα παντελόνια αυτό είναι δεν κάνουμε τσάκιση τα αφήνουμε απλά χωρίς τσάκιση Ωραία. Ναι. Λοιπόν η, κυβ, η κυβέρνηση συστήνει τώρα αντί για ηλεκτρικό σίδερο να χρησιμοποιούμε σίδερο με κάρβουνο έτσι για να θυμηθούμε και τα χρόνια του 40 έτσι γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος που έρχεται ε, ε, δα... Ε, δα... Ε, δα... <laughs> Νε, νε, νε. Καθόλου θα σα δουλεύω. Είναι σοβαρότατε προτάσει <laughs> τη κυβέρνηση. Σίδερο με κάρβουνο, <laughs> όπω κάνανε οι γιαγιάδε και οι προ μας. μα. Και αυτοί και σε ξύλαζοτε. Και αυτή η καλή πρόταση. Την καταγράφουμε. Μα βοηθάνε και οι πολίτε σε προτάσει. Δεν κάνουμε μόνο εμεί <laughs> και οι πολίτε κάνουν σε μας προτάσεις. Και αυτό που λέτε, πολύ καλή ιδέα. Το ιδανικότερο βέβαια είναι να μην χρησιμοποιούμε καθόλου σίδερο. Μπορούμε να σιδερώνουμε με το χέρι. Απλώνουμε το ρούχο στη σιδερόστρα. Έτσι πάνω σε όλη την επιφάνεια και το σιδερώνουμε με το χέρι μας Έτσι έχουμε μηδενική κατανάλωση ενέργειας Και η μόνη ενέργεια που καταναλώνεται εν προκειμένο είναι η δύναμη που ασκείτε με το χέρι σας Έτσι, Καλή μίστα. Και Συμφωνείτε με τις προτάσεις μας παρόλα αυτά όλα Ωραία σαρά. Εν προκειμένο μόνο με το χέρι Θα τον ξαναβρούμε τον κύριο Νικολακάκη, γιατί επιτέλει ένα με Είναι κρατικό υπάλληλο, παίρνει τηλέφωνα στα σπίτια και ενημερώνει, δίνει λύσει, προτάσει, μεταφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κυβερνήσει, τι αποφάσει, τι προτάσει προ του πολίτε για να έχουμε μια συνολική οικονομία. Εδώ στην ο Γιάννη Δραγασάκης, Έκπληξη ο Γιάννη Δαγκασάκη, εδώ και χρόνια, από όταν ήταν αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε. τα πιο κουλά από αυτά που μπορεί να περιμένει κανείς από ένα στέλεχο του ΣΥΡΖΑ και μάλλον που δεν περίμενε από τον Γιάννη Τραγασάκη να ακούσει. Να, ένα παράδειγμα μίλησε προχωτές τη Γιάμαλη στο Κόντρα και είπε ότι αυτό δεν ήρθε. Το σύνθημα ολόκληρο έλεγε Ανατροπή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη. Ναι. Άρα επενδύαμε σε μία προπτική ότι η δική μα ανατροπή που δεν ξέραμε τότε αν θα είναι και η πρώτη, η δεύτερη, η θεατρική από κάπου αλλού θα ήταν η αρχή ενό μεγαλύτερου, ενό ευρύτερου έτσι κύματο αλλαγή στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήρθε. La ενό ευρύτερου έτσι κύματο αλλαγή στην Ευρώπη, αυτό δεν έρθει Αυτό δεν έρθει Αν πιστεύει ότι θα η Ευρώπη κάπως έτσι η βαθιά ηλίθιος είσαι, η ασύλληπτα πατεώνας, ένα από τα δύο δεν υπάρχει άλλη διάμεση απάντηση, δεν αλλάζουν έτσι οι μεγάλοι πολυεθνικοί σχηματισμοί Του κεφαλαίου, για να το πω έτσι λίγο και πιο χοντρά, για να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ισχυρό όλο αυτό για να αλλάξει, επειδή το είχαν σχεδιάσει στην Κουμουνδούρου και πίστευαν ότι θα γίνει γκέλ, που δεν πίστευαν τίποτα. Σοου so, ήταν όλα αυτά. Αλλά τέλο πάντων ο κύριο Δραγασάκη το περιγράφει πολύ ωραία. πιστεύω ότι θα αλλάξει όλη η Ευρώπη. Άρα αυτό δεν ήρθε με τίποτα. Δεν το περιμένουμε ακόμα και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, λέει εκεί τα δικά του και του θυμίζει Γιάμαλι ότι ήρθε και ένα τρίτο μνημόνιο. Πρέπει να προσέχουμε, μην την ξαναπατήσουμε. <laughs> δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται η κοινωνία, πώ θα επιβιώσουμε, πώ θα αναπτυχθούμε, ναι. με τι πολιτικέ. Και βεβαίω θα βλέπουμε αυτέ οι πολιτικέ να είναι συμβατέ με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή να είναι διακριτικέ μα εντό του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κατανοώ αυτά τα οποία λέτε, αλλά σα θυμίζω ότι υπάρχει και το κακό προηγούμενο τη ηρωική διαπραγμάτευση, η οποία κόστησε ένα τέτοιο μνημόνιο. Θέλω <laughs> λοιπόν συγγνώμη, να σα πάω. Συγγνώμη, πώς, ένα Είπατε, ε, δεν κόστησε Δεν συμφωνώ ακόμα αυτό, αν με πετώ, με πετώ. Και πολύ καλά κάνει Μα δεν υπήρχε τρίτο μνημόνιο Τι λέει η Γιάμελη Δεν υπήρξε ποτέ τρίτο μνημόνιο Και ευαφίλοι Κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας Επί πέντες Επί πέντε μήνες Είχατε προεξοφλήσει Κάτι το οποίο και εσάς βόλευε Ότι αυτή η κυβέρνηση Θα αποδεχθεί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 Τελικά ήρθε μνημόνιο και ταχθήκαμε με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία κύριε Παφίλη. Αυτά τα έλεγε Μάιο ο Αλέξης Τσίπρας, δύο μήνες μετά έφερε το περίφωμο μνημόνιο ενώ δεν θα έκανε τη χάρη σε κανέναν και πολύ περισσότερο στο ΚΚΕ όλα αυτά. Επειδή ο Δραγασάκης έδωσε συνέντευξη, μας ήρθαν ως μνήμες, συνειρμοί, πάρτε το όπω θέλετε. Ο κύριος Νικολακάκης έχει δουλειά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σα. Νικολακά Εξη Ανδρέα ονομάζομαι. Από το Υπουργείο Ενέργεια τηλεφωνώ. Ναι. Ενημερώνουμε τον κόσμο για μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια. Μάλιστα. Να σα ενημερώσω για τι συσκευέ χαμηλή κατανάλωση. Ναι. Πολύ σημαντικό που δεν το ξέρει πολλοί κόσμο είναι το κουδούνι τη εξόπορτα. Αυτό το απομονώνουμε από τον πίνακα. Οπότε όταν έρθει κάποιο επισκέπτη θα αναγκαστεί να μα χτυπήσει την πόρτα. Μάλιστα. Α αντίστοιχα όταν επισκεπτόμαστε εμεί άλλα σπίτια δεν χτυπάμε ποτέ το κουδούνι. Χτυπάμε δηλαδή την πόρτα ή φωνάζουμε να μας ανοίξουν το οικοδέσποινα, ο οικοδεσπότης τέλος πάντων. Και αν δεν μας ανοίγουν με τίποτα, τότε μόνο χτυπάμε το κουδούνι, αλλά μόνο μία φορά αυστηρά. Δεν το χτυπάμε συνεχώς και εκνευριστικά όπως γινόταν στο α πούμε, με τη γιουλάκη, αν το βλέπατε. Δεν ξέρω. Μία φορά, έτσι. Αν είναι σε πολυκατοικία που παίρνουμε... Αν είναι σε πολυκατοικία, αυτό που σας είπα γίνεται και για τους πέντε ορόφους. Ε, πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή όλοι οι ένοικοι πρέπει να απομονώσουν τα κουδούνια τους. Ναι, εννοώ ότι πώ θα φωνάξουμε αν είναι κάποιο στον τέταρο ή στον πέμπτο όροφο. Από κάτω, δυνατά. Τον φωνάζουμε. Του λέμε, ξέρω εγώ, Γιώργο, βγαίνει έξω από μπαλκόνι, Γιώργο! Α πούμε, φωνάζουμε. Μπορούμε να πετάμε πετραδάκια, όπω κάναμε παλιά, για τι καντάδε που πετάγανε πετρούλα να ανοίξει η κοπέλα για να τι κάνει καντάδα. Μπορούμε να πετάμε νερόμπομπε, οτιδήποτε μέχρι να ανοίξει. Δηλαδή, αν είναι κλειστά τα τζάμια και δεν ακούει. Θα πετάμε αντικείμενα. Αν δεν ακούει με τίποτα αυτό που σας είπα, τότε μόνο χτυπάμε μια φορά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτά προτείνει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Μάλιστα. Ε, σκεφτείτε ότι από αυτά που σας είπα, μετά από μια μελέτη που έχει γίνει στο Υπουργείο μας, εξοικονομούμε μέχρι και μισή κιλοβατόρα το μήνα. Δηλαδή περίπου μισό ευρώ μπορεί και περισσότερο ή λιγότερο. Τέλο πάντων, αξιοσέβα στο ποσό όπως και να έχει. Βεβαίω. Υπάρχουν λύσεις Η κυβέρνηση έχει μελετήσει όπως ακούτε Και το μεταδίδει όλο αυτό Το μεταφέρει με σύσταση Μέχρι στιγμή μπορεί να γίνει και νόμος Όταν πηγαίνετε σε σπίτι Δεν χτυπάμε κουδούνι, πετάμε πετραδάκια Είναι ρόμπομπες που λέει και ο κύριος Νικολακάκης Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα γιατί την Αθήνα το λέμε όλοι Έχει απεργία στα μέσα μεταφορά. Ε, από το πρωί βλέπω σε όλα τα κανάλια κατηγορούν του εργαζόμενου χωρί να έχουν προβάλει τα αιτήματα των εργαζομένων. Ποτέ δεν γίνεται αυτό σε αυτό τον τόπο, μόνο αν είσαι αστυνομικό. Αν είσαι αστυνομικό, έχει μόνιμη θέση στα πάνελ, συνδικαλιστή, αστυνομικό. Όχι να πει τα θέματα των αστυνομικών, να υπερασπιστεί την πολιτική του Υπουργείου για δεκάδε θέματα κάθε μέρα, γιατί το Υπουργείο το συγκεκριμένο κάθε μέρα μεγαλουργεί, όπω όλοι ξέρουμε, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, το περίφημο. Ε, σήμερα οι εργαζόμενοι εκεί απεργούν για να υπάρχουν δημόσια μέσα μεταφορά. και όμω γίνονται και τέτοιε απεργίε. Αυτό σημαίνει βεβαίω μια ταλαιπωρία. Αυτό γίνεται στι απεργίε και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλου τόπου. Και μουσεία κλείνουν και ο πύργο του Άιφελ έχει κλείσει και το μετρό του Παρισιού δεν έχει λειτουργήσει πολλέ μέρε και το μετρό του Λονδίνου. Και αεροπορικέ συγκοινωνίε. Συμβαίνει στο δυτικό κόσμο να έχουμε απεργίε και να ζητούν οι εργαζόμενοι αιτήματα. Πολλά από αυτά αφορούν και των υπολείπων εργαζόμενων αιτήματα γιατί αλληλομπλέκονται πια όλα. Δεν είναι η κακή. Εργαζόμενοι στα μέσα μεταφορά και όλοι οι άλλοι καλοί και πολύ περισσότεροι δημοσιογράφοι, καλοί που είναι κάθε πρωί με τι δερμάτινε πολυθρόνε στα παράθυρα και κατηγορούν οποιονδήποτε τολμάει να σκεφτεί διαφορετικά από του ίδιου. Εδώ σημαίνει ότι οι σκέφτονται, αλλά το είπα έτσι για, να, για τη διευκόλυνση τη συζήτηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Σικονόμ, ήταν καλεσμένο εκεί στο ΣΚΑΙ, πήγε. Ε, δεν άργησε όμως Παρά την κίνηση στους δρόμους Δεν άργησε και μας αποκάλυψε το γιατί Καλημέρα κύριε Ιχονόμου Ήρθατε εύκολα από το δρόμο καλά. Ε, Ήρθα εύκολα γιατί ήρθα με μηχανή εύ... Τις μηχανής μου σαν μου κρίστη το Νιώθω καμικάζι κάζι <Τις μορή> <Τις μορή> Και θα δείχνει η και μου το αίμα πάλι Θα κρατάω το τυμώνι, στάτιο, χέρια, γάς, μωρί, δώσε, δώσε. Σαν το στάθι ψάλτη πήγε ο κύριος οικονόμου Με δερμάτινα, με τυχέτη πίσω Το κράνο και κυρίω αυτό το βλέμμα Το αλήτικο Και πήγε εκεί για τους είπε τα γνωστά Για το πόσο καλά θα πάει η κυβέρνηση Ότι είμαστε πρώτοι Και τα λοιπά και τα λοιπά Είναι σαν να τον ακούμε Δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε Τα ξέρουμε τα έχουμε. Συνηθίσει. Έλληνο είναι εδώ, με όλα αυτά που βλέπουμε, ζούμε και ακούμε. Υπάρχει και μια είδηση που μα έρχεται από το εξωτερικό για τη Φιλανδία, αγαπημένη χώρα η Φιλανδία. Έχει μια πρωθυπουργό εκεί, μια γυναίκα πρωθυπουργό, η οποία απασχολεί και τα δικά μα social media και με σεξιστικέ επιθέσει. Γενικότερα, απασχολεί η ζωή τη, επειδή πηγαίνει σε συναυλίε, είναι πολύ μοντέρνα, δεν είναι κλασική πολιτικό. Είναι μια νέα κοπέλα, νομίζω και χωρισμένη, αν δεν κάνω λάθο. Έχει και μια άλλη σχέση. Όλα αυτά, το πώ ντύνεται, απασχολεί συνέχεια τα μέσα τα κοινωνική δικτύωση, γράφουν διάφορα. Πολλοί τη συμπαθούν, επειδή ακριβώ είναι μοντέρνα, νέα. Λοιπόν, ω Πρωθυπουργό, έφερε ένα νόμο, ψηφίστηκε στη Βουλή, ο οποίο νόμο περιορίζει και απαγορεύει το δικαίωμα στην απεργία. η Μοντέρνα Πρωθυπουργό, ο νόμο, όπω λέγεται, και την ασφάλεια των ασθενών, έτσι το έχουν ονομάσει, ε, απαγορεύει στου υγειονομικού. Να απεργούν γιατί και καλά κινδυνεύει η υγεία των ε, ασθενών. Ε, μπορεί να διαταχθούν όπω ορίζει αυτό ο νόμο, να επιστρέψουν στην εργασία του κατά τη διάρκεια απεργιών ενώ παράλληλα δίνουν στι περιφερειακέ διοικητικέ υπηρεσίε την εξουσία να αναβάλουν ή να αναστέλουν απεργίε στον τομέα τη υγεία. Προβλέπει και κάτι άλλο έτσι πολύ ωραία Μπορούν να μετακινηθούν χωρί συζήτηση υγειονομική από εδώ από εκεί. Το νομοσχέδιο την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών. Που έχουν σχηματίσει συνασπισμό με την αριστερή συμμαχία, το Σουηδικό Λαϊκό Κόμμα, την Πράσινη Λίγα και το κόμμα του Κέντρου. Η αριστερή συμμαχία εκεί στη Φιλανδία, ενώ εμφανίστηκε διχασμένη σχετικά με το αν πρέπει να ψηφίσει αυτό το νόμο που είναι απαγόρευση απεργία, τελικά συμφώνησε να στηρίξει την κυβέρνηση που θα εφαρμόσει αυτό το νόμο. Επειδή λέμε συνέχεια για τη μοντέρνα πρωθυπουργό, να βάλουμε και αυτό στο κάδρο γιατί δείχνει ακριβώ πόσο μοντέρνα είναι. η συγκεκριμένη πολιτικός και όλοι αυτοί οι πολιτικοί που παίζουν πάρα πολύ με την εικόνα τους που είχαμε μείνει εμείς εδώ ας τον κύριο Στέκουρα Σίγουρα τα χρήματα στο πορτοφόλι σα θα είναι λιγότερα το επόμενο διάστημα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο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 Φημίζεται. Μαλακίες Παντρεμένη είναι η Πρωθυπουργός λάδος Εγώ η Σάνα Μάρη είναι παντρεμένη Από ό,τι μου λένε εδώ και έχει και ένα παιδί Καμία αντίρρηση δεν ήταν αυτό το θέμα Απλά την έβλεπα εκεί με διάφορα σχόλια Γράφανε και από κάτω Τα μισά είναι και στο διαδίκτυο Τα μισά αρκετά είναι και εκτός Η ουσία όμω είναι αυτή. Η πολιτική τη πορεία, η πολιτική τη συμπεριφορά και πώ αυτό αμπαλάρεται μπαίνει σε μια βιτρίνα στα social media και στα άλλα media για να περνάνε πιο εύκολα όλα αυτά εδώ περί καταργήσεω απεργειών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που ειδικά στην Ευρώπη και σε αυτέ τι χώρε, ειδικά πάνω εκεί τη τρει που ήταν και πρότυπο του καπιταλισμού, υποτίθεται θα είχαμε λύσει και να είχαμε κατακτήσει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά ήρθαν οι πολύ μοντέρνοι. Η πολύ φινετσάτη να τα ξεριζώσουν όλα. 2 11 10 80, 8 0 8 8 το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ε, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα είναι radio Ο Δημητρή Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Αμέσω κολλητά διαφημίσει. Και εδώ είμαστε.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 Με τα τηλεφωνήματα του Υπουργείου για την Εξοικονόμηση Ενέργεια, για την ενημέρωση που έκανε, κατεβάζουμε και εμεί οι πολίτε ιδέε. Ήταν ο συνάδελφο Ανδρέα Νικολακάκη, δεν ήμουνα. Τέλο πάντων, για πε. Λέω, αν θα έλεγε, αν κατά τη γνώμη σου έχουν οριμάσει οι συνθήκε για τη δημιουργία ενό νέου σώματο αστυνομία. Τη Αστυνομία Ενέργεια. Α, νόμισε το δηλαδή... σώμα Καλωριφέρ. Αυτό θα ήταν το πιο ε, χρήσιμο σώμα που έχει η αστυνομία, το σώμα Καλωριφέρ. Αυτό θα χρειαστούμε το χειμώνα. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να έχει ένα σώμα με αστυνομικού να τριγυρνάνε τι νυχτερινέ ώρε για παράδειγμα. Παράδειγμα, να βλέπουν από τα μπαλκόνια ποιο βλέπει τηλεόραση τρει-τέσσερι ώρε τη νύχτα. Και τι βλέπει, και όπα, βλέπει. να δούμε και τι βλέπει. Εντάξει, δεν θα του νοιάζει αυτό. Α, θα τους νοιάζει ότι όπως η Λεδρυνή, απλά να, ηλικία... να συνδυάσουμε δύο υπηρεσίε. Να συνδυάσουμε και την υπηρεσία λογοκρισία που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σωστά. Mm. Θα έλεγα ότι αυτά συνδυασμένα θα είναι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω. Πρέπει να επιστρέψουν τα νέα τη ελληνική αστυνομία στην Ελληνοφρένεια. Θα έχουμε καλά ρεπορτάζ, νομίζω, άμα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Τι μα έχουν ξεπεράσει αυτοί πια. Εντάξει, βλέπον τι γίνεται, γίνονται πραγματάκια στα πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν μια σώματα αστυνομίας, βλέπουμε κάθε τρεις και όλο και κάτι φτιάχνεται. Χρειαζόμαστε ένα μπαλούρδο να μας ανημερώνει κάτι το πιστικότατα. Αυτό φτιάχα. ναι, ότι χρειάζεται ένα μπαλούρδος που χρειάζεται, όχι ότι μας Χαίρομαι λείπει γενικώς, συμφωνούμε. όχι ότι Χαίρομαι μας που λείπει. Που μαζί σου. Πολύ, πολύ Λίγο ακόμα. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Το δυσκολότερο λίγο. Λίγο ψηλότερα. Όπω είπε ο Σεφέρη και όπω είπε ευστοχότατα ο αγαπητό μα Ψήνιο. Το δυσκολότερο λίγο. Πριν όμω, επειδή και από απόψεω τραγουδιών και μουσική είσαστε ευρηματικότατοι και όχι μόνο, θυμάστε του ποιητέ, τον Σεφέρη τον έχουμε ελοποιήσει αρκετοί δικοί μα. Έτσι, Μαρκόπουλο, ο Μύκη μα ο Μούτσι, ο Ανδριόπουλο, θα πρέπει λίγο να βάλουμε. Να βάλετε πιστηρία, μπορεί να ακούσει ο κόσμο, να μάθει τι σημαίνει σε φαίρι και διμελοποιημένο σε φέρε. Το δημόσιο ραδιόφωνο αυτά είναι πιάστα χρονοτούλαπα. Δεν τα βάζει, για αυτό σα το λέω. Πάλι κανόγκαλα από όπω ξέρεις και την ερώτηση είναι μια. Τι θα κάψεις φέτος μας τώρα? Να μπορεί να κάψει και κάποια άλλα πράγματα. Το πελεκούδι ε, ναι. είναι όντι πιο οικονομικό μπορεί. Και κάποια άλλα πράγματα. Φλάτζες, φλάτζες, δράτε, από φλάτζες το, μπορεί να κάψουμε φλάτζες που και μέσα λαός γεν το έχουμε εύκολο. Τι, τι φλάτζες. Και κάποια άλλα πράγματα. Θα κάψουμε παγκάκια. Και κάποια άλλα. Ακαώνε όλα πλαστικά, θα γίνει πουτάνας, Γιατί λέω το άλλο. Τι λέω τα καπιστρώματα; Ωραία Βέβαια, θα... θα κυκλοφορούμε και θα παίρνουμε ανάσες οξυγόνου ωραίες. <laughs> Μισέτα, πια η λαομίχλη να πούμε του 10, 12, 13. Μπειλά, θα γίνουν τα πνευμόνια, παιδί μου, μπλε. Οι καρκίνοι θα αυξηθούν στο 35. Και το ρωτάω τον άλλον, του λέω τι θα βάλει, δεν του λέω σήμερα, φέτο, θα κάψει. Αυτό είναι την Αγία, ρε παιδί μου, έχει πάρει το πακέτο του, έχει κάνει προετοιμασίες, να πει, έχει οικογένεια. Και μου λέει, γέμισα, μου λέει αέριο, δεν ξέρω με τι θα συνεχίσω. Κλητόσουν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι με στην Αθήνα τώρα. Εμεί μα επαρχία από τα αρχί μα. Θα βγουμε έξω, έξω κάψουμε ξύλο, σοβα, να βάλουμε μια εξυλό τι φτιάξουμε και μόλι μα. Αυτή την Αθήνα όμω, θα ψοφήσουν, η οι γέροι. Οι γέροι. 91. Ε, να προσαρμοστούν όπω είπε και ο παίκτα. Να προσαρμοσάμε να μην ψοφήσουν. Τι κάνουμε τώρα. Όποιο αρνητά να προσαρμοστεί, δυστυχώ και πεθαίνει. Θα προσαρμοστούν να μην προφείσουμε να, να, να, να, να προσαρμοστούν. Και τέλο πάντων έχει φύγει από τα μπουμότερο να ψοφήσουν. Έχουμε πάρει το κολάκι τώρα με τον κορονοϊό. Ψοφάει ο κόσμο. Ναι, τι να κάνουμε Λέρετε, κυβερνάει ο Μητσοτάκη και ψοφάει κόσμο. Τι Μαράκα, δεν είχαμε και σένα, εγώ δηλαδή προσωπικά και άλλοι, άλλοι τρελοί υπόλοιποι ελληνοφρενείς Γιατί πιάνω κουβέντες κάτω να πούμε και σπάω τα μούτρα μου ρε μαλάκα Σπάω τα μούτρα μου συνεχώς και λέω στο θείο μου σήμερα Του λέω όλα καλά θείο, μου λέει όλα μια χαρά, μου λέει ωραία, θα έρχει του. Είδες μια χαρά. να το κουκουέ, από ό,τι μου λένε όλοι να μου ψηφίσουν κουκουέ αρκετοί <Τι> Νομίζω ότι για την κοινωνική δικαιοσύνη αυτή η κυβέρνηση φημίζεται. Έχει μια πολύ μεγάλη φήμη για αυτά τα θέματα η ελληνική κυβέρνηση. Το ξέρουμε άλλωστε όλοι εμεί εδώ που το ζούμε κιόλα. Η φήμη είναι για τους έξω. Ε, στη Ρωσία και ο πόλεμο γενικώς στην Ουκρανία δεν πάει και τόσο καλά, όπως όλοι παρακολουθείτε, αν παρακολουθείτε. Γιατί θυμάμαι τις πρώτες μέρες τη εισβολής. Πολύ ευαισθησία για το τι θα γίνει στην Ουκρανία. Ε, αλλά στην πορεία ξεχάστηκε και αυτό ήρθαν και διακοπές, πήγαμε τα γνωστά περάσαμε πολύ όμορφα κάνει επιστράτευση, μερική επιστράτευση ο Πούτιν που σημαίνει νεολαία του ρώσικου λαού θα ματώσει, θα πεθάνει θα γυρίσουν φέρετρα πίσω για άλλη μια φορά ο ρώσικος λαός της μεγαλομανίας και τους υπεριαλιστικού πολέμους για τον έλεγχο της περιοχής και τα τεράστια συμφέροντα θα το πληρώσει με το αίμα των παιδιών του Μέχρι τώρα το βγάζανε το φίδι κάτι στρατηγικές εκεί ομάδες της περιοχής, κάτι φασίστες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί και οι δύο έχουνε τις ομάδες τους. Τώρα θα κληθεί μεγάλο κομμάτι της ρώσικης νεολαία να πάει να πολεμήσει. 2022 και λύνονται ακόμη τα θέματα με πόλεμο, τα συμφέροντα μάλλον, διεκπεραιώνονται τα συμφέροντα με πόλεμο που υποτίθετον είχαμε αφήσει πίσω γιατί η Ενωμένη Ευρώπη, ο πολιτισμός η εξέλιξη, Η ολοκλήρωση και και, και άλλε ωραίε λέξει. Γι' αυτό λοιπόν είσαι Μηταράκη, είσαι Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική στην κυβέρνηση που φημίζεται για την κοινωνική τη δικαιοσύνη και παίζει στο Σύριο του Αντένα. Τι έγινε Δημήτρη, δεν χτυπά πόρτα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα περάσω μετά, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται, πέρασε μέσα. Εμεί τελειώσαμε. <χω> Όπω είπαμε, όταν τα έχει έτοιμα, τα στείλνει στο γραφείο. Εννοείται, κύριε Υπουργέ, θα τα έχετε σύντομα. Ευχαριστώ και να σου πω. Κανόνισε κάποια στιγμή στοιχείο, τόσε φορέ το έχουμε πει. Βεβαίω, με την πρώτη ευκαιρία. Είναι πανέμορφο η ο Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και ηχείο. Μέσα να θυμίζουμε ότι εκλέγεται στοιχείο ο Μηταράκης και το βάλε και στο Σύριαλ. Εμεί παρακολουθήσαμε αυτό είναι από το πρώτο επεισόδιο προχτέ, γιατί χτε το δεύτερο επεισόδιο ξανά παίξει ο, ο Μηταράκης Την έπεσε ρε μαλακάκα. Sorry ρε, φεύγω. Δεν χρειάζεται, πέρασε μέσα. Να μη σε περιμένουν να ολοκληρώσει πρώτα. Εμεί τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ ρε φιλέ, και δεν σε ξέχασα, Τα χάπια για τη στήση που μου ζήτησε τα έχω παραγγείλει. Όπω είπαμε, όταν τα έχει έτοιμα, τα στείλει στο γραφείο μου. Φυσικά ρε, Νότι. Και αποτέλεσμα εγγύηση, αι. Θα σε τουμπαν όλο το βράδυ, μαλακάκα. Ευχαριστώ. Και να σου πω, σε κάποια στιγμή στοιχείο, τόσε φορέ το έχουμε πει. Ναι, ρε, εννοείται. Εγώ θα πάω σαμοθράκι. Αυτό είναι το, από το δεύτερο επεισόδιο, χτε, γιατί το πρώτο απόσπασμα ήταν από το πρώτο επεισόδιο. Έχει εξέλιξει και έχει κομβικό ρόλο πια ο κύριο και Παίζει τον εαυτό του, θα μπορούσε κάποιο να πει, γιατί κάνει τον υπουργό και στο Σύριο. Γιατί το θέμα είναι ότι τον κάνει και στη ζωή. Υπουργοί τη κυβερνήσεω σε μια κρίσιμη στιγμή, με πανδημία, με κρίση ε, ενεργειακή, οικονομική, στα χειρότερα του πλανήτη. Όμω εδώ βλέπετε μπορούν να τα καταφέρουν άριστα. στα θέματα τους και βρίσκουν χρόνο, κάτι ώρες, να παίξουν και σε σύριαλ. Ή να κάνουν αυτά που κάνουν και βλέπουμε το ωραίο με το θάνατο της βασιλίσης Ελισάβετ, η οποία πέθανε στα 96, αλλά τη θάψαμε στα 97, γιατί τη γύριζαν κανένα χρόνο μέχρι να καταλήξει τελικά τι θα γίνει. Είναι ότι ξαναείδαμε στα παράθυρα τη φάνη πάλι πετραλιά, η οποία βγήκε στο sky γιατί έχει κάτι φωτογραφίες, ένα αρχείο, Ποια είναι η Φάνι Πάλι Πετραλιά, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο νέο Υπουργό Πολιτισμού, τη κυβερνήσεω Καραμαλή, χρόνια βουλευτή κτλ. κτλ. Βγήκε λοιπόν η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά να μα πει για κάτι φωτογραφίε που έχει με ένα αρχείο, που ένα μεγάλο αρχείο, που είναι και ο πατέρα του Καρόλου, ο Φίλιππο. Εδώ είναι, είναι ο, ο Φίλιππο, σε κάρτα που. Ο Φίλιππο μικρό. Το 1933 την υπογράφει ο <ΣΣ1> Φίλιπ. Και την έχει στείλει ο Ανδρέα τον παππού μου μαζί mm -hmm. με τη χριστουγεννιάτικη κάρτα. Ο πατέρα του Βαζιλιά μα... Καρόλου, δηλαδή. Ναι. ο Φίλιππο, έτσι είναι. Α, Α, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ο Φίλιππο. Mm -hmm. Μάλιστα. Φίλιππ. Mm -hmm. yeah, εδώ yeah, είναι yeah. ο Φίλιππο Τσολιά. Mm -hmm. Καταπληκτική φωτογραφία, έτσι. Mm -hmm. Ο, ο, ο, ο σύζυγο τη Ελισάβετ Μηθούσα. Όταν yeah, ήταν ναι, στην Ελλάδα, <laughs> <laughs> από <τότε. laughs> ή το, ή ε, ο, Είχε ήδη φύγει από την Ελλάδα. Αλλά είχε πάρει μαζί τη στο Ε, καλά, βέβαια. Μάλιστα. Φίλιπ. Ο Φίλιππ ήταν ο οποίο ήταν εντυμένο τη ολιά με περούκα, ξέρετε, μουστάκι. Τα κλασικά έκανε και ο στα πρώιμα χρόνια. Και εδώ όταν λέει Αντρέα δεν είναι τον Παπανδρέο, είναι τον πρίγκιπα Αντρέα που ήταν πατέρα του Φιλίπππου, ο γιο του Κωνσταντίνου του πρώτου. Γιατί μπλέκουν όλοι αυτοί οι θρόνοι και γίνεται αυτό το πολύ ωραίο που βλέπουμε παρασιτικό σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Τουλάχιστον από αυτό έχουμε γλιτώσει εμεί. Όμω. Μιλάμε πολλέ φορέ σε αυτή εδώ την εκπομπή και θυμόμαστε τη Μακρόνησο, τη Γιάρο, τον Αϊστρατή που λέγανε παλιά. Γενικώ στους τόπους εξωρίας. Θυμόμαστε και την εξωρία, το Παρίσι, ω τόπος μαρτυρική εξωρίας της γνωστής οικογένειας που ήτανε μωρό, πολιτικός εξόριστος ο άλλος, από τότε στα Βάσανα. Όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που έχουν πάει στην εξωρία. Όταν επισκέφθηκε ο Κάρολος την Ελλάδα το 18 mm -hmm. Εγώ, εν έχοντα μελετήσει το αρχείο, είχα βρει πάρα πολλά στοιχεία για τον πατέρα του, τον Φίλιππο, mm -hmm. διότι ο παππούς ο δικός μου ήταν με τον Ανδρέα η καλύτερη φίλη. Mm -hmm. Ο δε παππούς μου, ο οποίος είναι βουλευτής Αχαιοήλιδος, mm -hmm. ακολούθησε την βασιλική οικογένεια, γιατί ήταν στο βασιλικό κόμμα, mm -hmm. και ακολούθησε τη βασιλική οικογένεια και στις δύο εξορίες. Μάλιστα. Είχε μείνει μαζί τους στην mm -hmm. εξορία. Πέτρινα χρόνια. <laughs> <laughs> Σε αυτόν τον τόπο δεν έχει ρεμίσει κανεί από την εξωρία. Είτε πρωθυπουργό είσαι στο Παρίσι, είτε βασιλικό είσαι δύο εξορίε και όλε εκείνα τα χρόνια με τον Ανδρέα, τον πρίγκιπα ξαναλέω και τον Παπανδρέου, είτε είσαι λαό που πα στα γνωστά νησιά για αναψυχή. Μοιραστήκαμε αυτά την, την ιστορία των πέτρινων χρόνων τη οικογένεια Πετραλιά, νομίζω συμβάλλει στην ενημερωσή μα και όλα αυτά κουμπόσαν πάνω στο θάνατο και στην κηδεία, στην τελετή που στήξε κάτι δι. της βασιλείας λαός τώρα μέρος δεύτερον ναι Κύριο Μπαρβαγιάννη, θα ήθελα, αν δεν σα καταχρώ χρόνο σα, να απαγγείλω ένα που με η άριστη δουλειά τη κυβέρνηση και του του κύριο Μάλιστα. Πορφύριε, τι κάνει, είσαι Δεν πεθαίνω γιατί από 8 του 2019 ο Ehtäkto piimeeksi, Eitiko.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 Στα μνημόνια. Παραδείγματα. Είπα 4-5. Ακόμα και αυτά. Αλλά ομάς, ισχύουν ομάς. κάποια άλλα που ο Μητσοτάκη έχει την πρωτοπορία, όντω. Ακόμα και αυτά να τα βάλει, θα τα παίρνει από την αρχή και όχι από εκεί που σε Εντάξει, Στα μνημόνια μπήκαμε γιατί κάποιοι μα πτώχευσαν. Όχι επειδή ο Καστανά στην απόδειξη, ξέρω εγώ και πού αλλά γιατί κάποιοι κλέβανε ασύστολα. Εντάξει. Άλλο αυτό που μα έβαλε στα μνημόνια και άλλο αυτό που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και αυτό δεν είδε και ο Λοκέντα. Αυτό προς... που δεν μπορούσε Φέρα... να κάνει κάτι με... γιατί μα είπε τότε ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μήπω είναι ψεύτη όπω και κάποιο άλλο. Άρα είναι με... ίδιοι μαζί με τον κάποιο άλλο. Γιατί ψέματα, μνημόνιο, ένας όλα, ψέματα είπε ένα ψέματα και ο άλλο. Μήπω είναι ψέφτη. Με ένα μνημόνιο είσαμε το κεφάλι σου πήγαμε στι εκλογέ του 15 του Φεβρουαρίου ποτέ ήταν αυτό. Ε, τότε τέλος, και τότε το τέλο τον νομιμοποιήσαμε. Θέλουμε το τζήπρα να μα φέρει μνημόνιο. Αυτό λοιπόν, είπαμε. Και να σου είπα και κάτι άλλο. Αν είναι όλοι οι του αντιμετωπίζονται όλου στο ίδιο. Δεν έχω δει τρία χρόνια τώρα, έχει γίνεται. Τίποτα. Καμία κριτική στο Μιτσοτάκι δεν κάνουμε, έχει δίκιο. Ναι, αλλά μετά πετάσα ότι όλοι οι ίδιοι είναι σημαίνει και οι κοψοέδε. Οι Λένε αυτό και οι κουκέδε. Δεν έχει τα λόφία, μια ζωή τα ίδια φυγή Ναι, παιδιά, αυτό είναι χάλι, αλλά για κοιτάτε και εδώ. Ξεριστή, <χει> έχεις έχει δίκιο. Μπορεί να κάναμε λάθο. Μπορεί να ήταν μια αυταπάτη. <χει> Αυταπατηθήκαμε ότι ο Τσίπρας <χει> είναι ίδιος με το Μιτσοτάκι. Αυταπατηθήκαμεν. <χει> Τι να κάνουμε. Έλα τόλι μου. Πέσω λιγά τον αναχτόρο μου ρε παιδί μου, τι μου κάνει το μου. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Τι γλιτώσα <laughs> τον πρόσχόνο για να δω πιο πίσω θα καινον. Πού ξέρει ότι τη γλίτσε. Θέλω <laughs> στο πηγούμε, μην βιάζεται. Μη Πότε κατέβηει, σκυρία. <laughs> Πού θα κατέβω; Πού θα κάνει έχω δίκη στον πυρά. Γιατί να κάνω εγώ στον πυρά. Εκέτε, α πάσει κανένα. Στον Υπηρεά. Ναι. Στην Αθήνα θα κάνω. Α, πω, εκεί που έκανε παίρνει πρόταση Ναι. Στον κάζι. Θα ανακοινώσω, θα ανακοινώσω. Και... Στο φάλεω Summer Theater τώρα, 28 Σεπτέμβριο. Να ρίχνει με την ύφη το... σου 28 Σεπτέμβρη στο Φάληρο Σάμιρ Theater. Τώρα, τώρα, τις 2 Τετάρτε. Ναι, Αποσταλή, το ψάξει την ύφη ναι. Τέλο πάντων, Απόστολη, αυτή τη σκοκοκοφάνε και μπει στα ρόση, καρύ. Αντά έλεγε στα αγγλικά, δεν του ένοιαζε, οπότε. Στα να... αγγλικά δεν έχουνε. Ειδικά, μα ήταν ένα Αμερικανό μακελάρη από πίσω και το έλεγε στα αγγλικά. Εκεί τι καλά. Να μάθει σε όλε τι γλώσσε του κόσμου πώ λέγεται το μπππππ. Και να το βάζει κάθε μέρα και από ένα. Το μπ είναι παγκόσμιο, δεν έχει μετάφραση. Τέλο πάντων. Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Να πω ένα πολύ συντερακτικό που το είδα σήμερα και με συγκίνησε. Ναι, αφού ήταν συντερακτικό, βέβαια. Α, ακόμα τούτην άνοιξη, ραγιάδε, ραγιάδε, τούτο το καλοκαίρι. Ρίγα φεραίο. Πάντα επίκαιρο. Αποστολή. Έλα. Δεν κατάλαβα τι κατήπε για το Φάληρο. Κανένα ανακοίνωση να καταλάβω. Βεβαίω. Και... Την Δετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ναι? θα κάνω παράσταση στο Φάληρο Σάμερ Θίατερ. Ωραία. 9. Ακούσαμε και τις διαφημίσεις Να ενημερωθούμε και για τις καταναλωτικές διαθέσεις μας, να, μας να γίνουν οι γνωστές υπενθυμίσεις Και φτάνουμε στο τέλος μετά από όλα αυτά Γιατί έχουμε το λαό. Κολλάει ακριβώς το μαγκαζίνο Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας Γεια σου, υπέροχο κουκλάκι μου. Υπήρχε υπέροχος. υπέρροχο στη Θεσσαλονίκη. Απολάρισα έφτασα για να σε δω. Α, Απολάρισα. Μαι. Υπέροχη, υπέροχη παράσταση. Πάντα επιτυχίε, πάντα φρέσκο και υπέροχο. Υπέροχο. Μπράβο, συγχαρητήρια, Αποστόλη μου. Η υπόλοιπη στο Φάλερο Σάμερ Theater, την άλλη Τετάρτη, 28 το μήνα. Να φτάσω και Αθήνα. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε, τη σε Ναι, καλά. Εγώ μάλα καλώ έχω σήμερα. Καλά, δεν ανέβηκε στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μόλι ανέβηκα. Δεν, δεν άκουσα τίποτα. <στονίκη> Τόση φασαρία έγινε που πήγε στο Σπούτνικ για το <στονίκη> φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Κανένα δεν είπε τίποτα. Μου άρεσε. Κοίτα και εγώ η αλήθεια είναι ότι προσαρμόστηκα για να μην πεθάνω. <στονίκη> Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Προσαρμόστηκα και είχα αλλάξει ελαφρώ το σύνθημα. Το ξέρω γιατί επακούσε εσύ τυφλά τον κύριο Πέτσα. Τυφλά, τυφλά, οπότε. Ανακοίνωσα ότι τελικά δεν. δεν Δεν Μην μιλάτε έτσι. Ναι, αυτό δεν. Εντάξει, όπω το είπε η Δέλτα, Γ μη. Αρτικόλεξ, ο αρτικόλεξ. Και ο Θήμιο πολύ εμπάθεια έχει στον αριστερό ηγέτη. Πολύ εμπάθεια. Άστον τον άνθρωπο να τα λέει ψέματα. Ε, και πώ είπε ένα στο 39% τον πιστεύει. Καλά, ο Θήμιο είναι κομπλεξάρα, αυτό τα ξέρουμε. Θα σε δω την Πέμπτη, ε. Έγινε, γεια. Άντε, Αγάπη μου, θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα. Τι θε. Λοιπόν, τίποτα είπα. είπα τώρα που τελειώνει, σε πάρω να τελειώσουμε μαζί, πρώτον. Μ' αρέσει. Δεύτερον, ήφηκε εκείνη η τύπη, αρε φίλε, που μιλάει σαν ρομποτάκι. Λε και διάβαζε πρωτάκι τι προτάσει εκεί στο δημοτικό και φώναζε για τον Άδωνη. Ο άνθρωπο αυτό, ο άνθρωπο εκείνο, ο άνθρωπος το Όχι, άνθρωπο αυτό. Όχι, συνομίζει τα λέγια απ' έξω. Γράμμενα τα είχε. Άδωνη Γεωργιάδη, ο δικό μα άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο αυτοδημιούργητό. Ο άνθρωπο ο εργατικό. Ε, γραμμένα τα είχε. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσαν τό Σα παρακαλώ. Και τι διαφορά έχει η φιλοάδρονη από το σπέρματο Τι διαφορά. Το σπέρματο μπορεί να γίνει άνθρωπο. Ντροπή. Έλα από στο λακό. Έλα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Σου έστειλα και μήνυμα για το ηχητικό που έδειξε την Παρασκευή. Το μοιξάζει. Το οποίο ήταν. Ε... Έχει κάνει πράγματα και πράγματα υπέροχα. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχετε κάνει. Σαν εκπομπή, ξαναβάλτω. Ποια πολλά λε τώρα. Από το Μελό μεγάλο μαστίρκο. Σωστά. Μελό. Το μεγάλο μαστίρκο που το έχει συνδυάσει με τη μαύρα. Ξαναβάλτω και μετά, αφού το ξαναβάλει, μετά ξαναβάλτω. Αφού το ξαναβάλτω και κιόλα. Ναι, ναι, και μετά ξαναβάλτω και γενικά βάζε το συνέχεια. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Игий μας τι βάζει με 80 σφυγμούς. Ωραύσα να αποβάλει ό τύπαρο! Πάτω! Γάτε! γίνεται? Πάτω! Γάτε! γίνεται?